Καλησπέρα. Καλησπέρα, όλησπέρα. πέρα. Από στόλα ο Νίκο Ανδουλάκη που αποδεδειγμένα παρακολουθούνταν μέσω του πρέταντο από την κυβέρνηση και την ΑΕΠτλ. Εντάξει, τώρα και. Πόσε μινήσει έκανε, λοιπόν, για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Μπορεί να έκανε και να μην το έχουμε μάθει. Επέβαλε όμω μίνηση στο Χριστόφροο Ζεράλικό για ένα τοί που έγραψε ο Ζαλούκο. Έκανε καμία κίνηση για την του έτσι και για αυτό το θέμα. Να σου πω η αλήθεια είναι... Είναι ότι και yeah. πολύ ελεύθερο το έχει αφήσει ο έλλον. Λυπάμαι, υπάρχουν ευθύνε. Θα, θα έπρεπε να κοβόταν το tweet. Όχι, το θα πρέπει να μην αφήνει να γράφουμε και τόσα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Ναι, είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωση. Και μάλιστα πολύ άμεσης και γρήγορη. Ναι, αλλά και οι πολλέ ελευθερίες να πουηγούν. Γι' αυτό ο κύριος Έλλον και το θεάριο το έργο του θα οδηγήσουν εκεί πρέπει να το το Twitter. Καλά, εσύ τώρα το βάζουμε τον έλλον. που είναι έτσι κατρακύλα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά μου κάνει αυτή η κίνηση του. <σοφίλια> Με λένε ρίζο, και εγώ θέλω τα γυρίζω. ρίζο. <σοφίλια> τις προάλεσε, πήρε μια κοπέλα και είπε πως σε Φιλοξενία στις Βρυξέλλες. Δεν τις δίνεις στο τηλεφωνό μου να φλεξενήσεις εμένα, μιπό. Γιατί αφού Εσύ δεν προλαβένε τα πώς. Πώς <σοφίλια> έγινε αυτό, πώς προέκυψε; Άσε το εγώ. Τι αν προλαβαίνω. προλαβαίνω... Εγώ το δεν έχω πρόβλημα, εγώ δεν είμαι μέντε Αυτό θέλω. Έτσι βράβο. Εντάξει. θα πάει καλά αυτό. Για χαρά Να πω κάτι και για τον ε, σταϊκούρα, ο οποίο ο υπουργό επέγραφεσε με απευθεία ανάθεση κάτι εκατομμύρια στην εταιρεία που είναι συνέδριο η γυναίκα του. Α δεν μπορούμε, δηλαδή το ε, ποινικοποιούμε και το επιχειρήν, μάλιστα. Ωραία. Ναι, το ποινικοποιημένο. Okay. Okay. Και να υπάρχει ρατσισμός εναντίον των γυναικών. Σεξισμός. Ούτε τα προσχύματα, κανένα πρόσφυγμα. Πατριαρχία ίδια... πάλι και οι γυναίκε να μην επιχειρούν αν επιχειρούν, yeah. υπουργού, να ε, Εντάξει, όπα, ε. αυτό είναι Έχει. Έχει. Και και κατά 30 λεπτά ατόμιο δёв στη Ατικιωδω. θα τα πληρώσω τα αυτό. από εμένα και από εσάς και από τον φτωχό. Και τα επιστρέφω μόνο στο φτωχό. Γεια Σαπαστολή. Γεια. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά είμαι και εγώ, καλά. Χαίρομαι. Να, θέλω να σας μια χάρη. Γεια Ζήτα. Για μας που δεν ήμασταν στη συναυλία στο Ηρώδιο. Γιατί δεν βαζίς το site ή να διαβάσει μια μέρα ο Σήμιος από την εκπομπή το κείμενο που είπε. Γιατί αγάπη μου κάποια πράγματα παίζονται μόνο στο θέατρο. Τι θα διαβάζουμε και άμα γράψεις ένα θεατρικό θα κάτσουμε να κάνουμε το θέατρο της Δευτέρας Το ίδιο. ίδιο, ίδιο Ακού θα τόσο καλά λόγια για αυτό το κιμανάκι που δεν μπορούσε να δώσει συναβλία και θέλω να το ακούσω παιδί μου. Δεν θα κάνεις υπομονή μέχρι να ξανανέβη παράσταση κάπου. Εδώ στην Αθήνα. Ναι. Ξέρεις πότε. όχι. Καλά. Άρα δεν θα τα διαβάσεις καθόλου. Άρα <χ> όχι, <χ> αυτό που μπορεί να σας παρηγορήσει είναι να αρθείτε στο σταυρό του νότου που ξεκινάω 13 Νοέμβρη Μάλι. να ακούσετε άλλα κείμενα εκεί, αλλά αυτό. Εντάξει, το, αυτό διαφήμιση διαφήμιση. Δεν καλά Ναι. Μπαίνει το πουλί σου. Ένα κουνούμα. Ποιο παίζει το πουλί του. Ο πίσω πίσω κοντάριο μαλάκας ακόμα δεν κοινή τα μπάξει. Κορνάρι και παίζει το πουλί του αυτόχρονα. Ναι, ναι. Θα τον μπαίξω κι εγώ. Λοιπόν κουνούλα, άκουσα λεφτά. Θα χαρά πάει οικονομία. Ξέρεις, εδώ χρήμα κλίδα εδώ που είμαι ξέρει βλέπω. Εγάγα Έχουν πάει οικονομί με εδώ τα, λαμόγια, τα αυτά. Γιατί ζουνε στον κόσμο τους αυτή ζουνε στην Ελλάδα, ζουνε σε ένα άλλο κόσμο. Όμως από κερατσίνη, πετράλωνα, ταύρο, στοχογειτονιές Γιατί παιδί ήμουν να πάω είναι... στοχογειτονιές, τι κατάραμε έριξες, σε παρακαλώ Έχουν <Τι> ανέβει ένα στάτους ωραία. τώρα, είμαστε Ελλάδα 2.0 παντού Ελλάδα 2.0, η νέα εκδοχή της χώρας, στη νέα εποχή Που έρχεται. <στά> Άκου, το πρόβλημα όμως... Εσύ, εσύ, Ελλάδα 2.0 σημαίνει <στά> καταργούν ελέ, οι φτωχογειτονιές. Και, και όχι καταργούνται <στά> δεν θα υπάρχουνε. Καταργούνται καταργούν, δεν πάμε, δεν περνάμε, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουνε. Άκουσε με, το πρόβλημα είναι ότι δεν ζουνε μόνο αυτοί που είναι στα καλά προάστια στον κόσμο τους. Ζούνε και οι βλάκες που ψηφίζουν αυτά τα μουνόπανα. Κατάλαβες? Λοιπόν, σ' αφήνω να ακούσω την εκπομπή. Ναι, καλά. Δες γεια. Σύριζε θα ψηφίσουμε και αλλά λέξη τύπαρα. Γιατί λιθάδε κάθε μέρα. Γιατί μα κρύβετε και... γι' αυτό. Ναι, μα έχετε επίση. Καταρχήν το πρόγραμμά σας, τα σχέδια σας δεν τα λέτε καθόλου που Όλη μέρα βάζετε Σύριδα, Κατελάκι Τίτρα. ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουμε. Εντάξει, εγώ προσωπικά, μέσω τη θα ψηφίσω σίγουρα σύγχρονη. Εσένα, και... δε πάλι... δεν σε θέλει και κανένα Το έχω πανηγύρια έτσι είσαι δεν σε θέλει εγώ είμαι για τα πανηγύρια, αλλά υπάρχουν. Και χειρότερα πανήγηρια Τώρα μην κάτσουμε να το αναλύσουμε Εννοείς τις διασπάσεις σας Ναι συμφωνώ <ΡΡΟ> να είναι περήφανο οι Απανταχού Έλληνε. Δεν, δεν είναι Απανταχού, δεν είναι Απανταχού. Αλλά είναι πολύ απλώστα το όμω. Η πρώτη αυτηρία του κόσμου, τα περισσότερα πλοία στην περιοχή θα λύνανε το πρόβλημα των τριγώνων Βερμούν. Κάποιοι δε θέλουν να ζωές... λυθεί το πρόβλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σώζη <ΡΟ> ζωέ <ΡΟ> και περιοσίε. Οι συνδυκαλιστέ δεν μελάνε. Πε, μπακούνται. Και... Ναι, ναι, ναι, ναι, να σα πω κάτι. Γιατί... Να, να κάνω <Ρε>... Τι νε νε ρωτήστε. Ω, το κάνω κάτι, μου το λες το. Ακούω. Τι θα γίνει ας πούμε, αν μου το πεις. Α, ναι, δεν υπάρχει άλλος να με βγάזי στον αέρα. Να έρπεది οπότε... να σε βγάλω, τι γίνεται Η εκπομπή. Τι Μαζί θα με καλέσεις, να κάνουμε μια εκπομπή, 2 μας σε μια ώρα όπως κάνεις σε μερικούς άλλος που έχεις βίντεο. Α, α, την έχεις δει έτσι τη φάση; Ναι. Α, άλλο εκείνο. Εδώ όχι, α λέμε εδώ, Και ναι. τον ταρίφα, λογικό. Ναι, ναι, όχι και μου είπαν λόγια εκεί να πρώτη εκπομπή να είναι 27 δεκάτο, Με ώρα του λαού και η λουκάδα τέταρμα. Η ώρα του λαού. Εκεί μιλάω δεύτερο. ευχαριστώ γιατί ζητήσαμε που πρωτοβεί Έγινε που και, και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, παρακαλώ, γεια. Να σου φορέ, πάρει Ρώμα σε γουστάρουμε ρε, αγόρι μου, τάξη ωραίο θυθό, ξέρω εγώ, σκηνοθέτη κατά είδε. Τώρα να πει ότι ο άνθωνη κάνει καλά τη δουλειά του στην εκπομπή του μέγα, ένα παλικάρι εκεί πέρα, δεν ξέρω όπω το λένε. Καλά με την ποιο... διαδημοκρατει στι εκλογέ, ο Ρόμα, τι θα πει. Δεν έχει πάει στον ευαγγελισμό, δεν έχει πάει, ξέρω στο υποκράτηο. Δεν έχει πάει στο μεταξά. Ίσως όχι, ίσως όχι. Πού <ΣΣΣ> <Σεπιχρήμαση>, Εσύ Ρώμα, εντάξει αγοράκι μου, τώρα βγες και πες ό,τι θέλεις, αλλά όχι για τον Άντωνη. Πήγαινε μια μέρα στον Πέδον, να δεις πόση ώρα περιμένουν τα παιδάκια, τα οποία οι γονείς τους έχουν δώσει 1 δισεκατομμύριο ασφαλιστικές τις φορές και περιμένουν 5 ώρες έξω από τον Πέδον. τώρα μην αρχίσω και βρίζω πάλι με τις σπερδιάσεις. Μείω, δεν είναι σωστό. Θα ήθελα για την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν προλαβαίνω να σε ακούσω και σε ακούω μόνο Παρασκευές, θα γίνω Λουκά, θα σε παίρνω μόνο Παρασκευή. Αυτής, ήμουν σίγουρος. Θα γίνω Ελένη Λουκά. Θα ήθελα τα μικροτάκια εκεί πέρα που λέει μετά από μια καταιγίδα βγήκε ο ήλιος με το συνδέχεις με το ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη. Και δεν μπορώ βέβαια να μην σχολιάσω και τον πολύ συνεργάσιμο καιρό μετά από μια καταιγίδα Ο ήλιος της νέας φωτεινής Ελλάδος θα ανατείλει Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα αλεύτερη Σοσιαλιστική Είμαι ένας σοσιαλιστής, προοδευτικός πολιτικός Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία Πολιόλοι ζητού Ερχόμαστε από πολύ μακριά, πηγαίνουμε πολύ μακριά Και για σένα, επειδή πραγματικά θα τα θύμισα Θέλω McK, to my arms, darling Into my arms oh Lord, into my arms. Tun tum tum turu Edax oh. Into my arms, Oh Lord, into my arms, Oh Lord, into my arms, Oh Lord, into my Έλα ρε αποστολή, ένα μήνα τώρα δε θυμάμαι να σε πάρω γιατί δεν απαντάζεις. Γιατί πέντε μήνες τώρα γυρεύω να σε δω και έλα, σε, έλα, χάνω, έτσι, σε έτσι, χάνω, σε έτσι. χάνω, σε χάνω και μου λείπεις. Πέντε μέρες μόνο έχω να σε πω και μου λείπεις, μου λείπεις, μου τώρα μήνες. έχω να σε δω. Ναι, μπρο. Από το λέει. στα φίλια. Η Γερμασί είχε κάνει κάτι δηλώσει που έλεγε είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο και τα λοιπά, τη θυμάσαι. Θα τι βρει. Θα προσπαθήσω. Θα τι βρει. Η ταινία σκηνά τσιγάρα που παίζει ο τσάκω και περιγράφει πόσο ο εξάδελφο προσπαθούσε να κάνει πί... στον εαυτό του και λέει ακριβώ το ίδιο. Είναι δύσκολο αυτό, δεν για να μάθει να κάνει τσιμπούκια στον εαυτό του. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι στην αριστερά σόλη μου τη ζωή... Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης. Ο δρόμος, ο δρόμος που μας έφερε και στην εξουσία ήταν μέσα όχι εύκολος. Είναι δύσκολο, αυτό πρέπει να κάψεις τόσο πολύ τη σπορτηρική στήλη. Δύσκολος δρόμος των συνθέσεων, ο δύσκολος δρόμος των προσθέσεων και των πολλαπλασιασμών. Που σε πονάει, πονάνε τα άλλα τα, σε τραβάει μέσου. Πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο. Όμως δύσκολη είναι και η δημοκρατία, κύριε Κουτρότσο. Γι' αυτό απαιτεί και οι αντοχές, όπως σας είπα πριν. Να ρε αθλούμε, πρόβλημα. Όπως και πραγματική ζωή δεν είναι εύκολη. Εάν θέλει κάποιος να την προχωρήσει με αρχές, με αξίες, με ήθος, με ύφος. Άρα... Γαλίστε! Μιλάω με τον Αποστόλη, τον Μαλάκα, κύριε, τον Μαλάκα, τον Αποστόλη μιλάω. Δεν υπάρχει Αποστόλης Μαλάκας. Εδώ, ο πελάτης σε ξέρει, μου λέει τον Παρμαγιάνη, μου λέει ακούς. Ε, το πέω κύριε, τον μικρό σας? Γιώργο. Ο κύριος Γιώργος. Μάνα. Τουχόνι. Μάνα. Α. Μια πορά και μου παίξεσαι την κουμουνίστρια. Σου παίξεσαι την κουμουνίστρια. Έχει, το... Την παίζω συχνά. Η πρωινή εκπομπή, πώς τι λένε μω, ε, που είναι, λέει, με, τα, με τις κοπελές που είναι Κάποιον υπεύθυνο έτσι να πω κάτι, να, να, να πω κάτι. Δηλαδή τι να πείτε ε, Κοίταξε να δεις Έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπές ερευνές ναι. Έτσι, για το νερό εδώ πέρα του Εσωπού ναι. Λοιπόν, πολλές εκπομπές κάνει Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστης απαντάει Ριζοσπάστης, Τύστε φορέ τον δολετε. Το Τύπε. Έμα ριζοσπάσει τώρα με ακούνε και ηλικιωμένη. Γιατί εσύ τι παθαίνει. Πώς. Εσύ τι παθέ. Εγώ σπηράτια μόνο, αλλά τους του σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνει άνεργο, έτσι και να πα να Όλα αυτά για το ριζοσπάστη. Και, και να, τίποτα στον ήλιο μήνα να μην έχει εμπά περιπτώσει, είσαι να να, Εμείς, θα άνεργη, θέλετε, να ξέρετε. θα σας κλείσουμε εσάς, το τα Τώρα αυτά ε, Τι πλάκα Να σε πάρω τότε, με ένα μαγνητόφωνο για να, να, να σε Όχι γιατί θα τραπώ, νομίζετε Αριστώ, βγαίνω, Κοίτα, νεύρω, τα κουμούνια Καλά τα θέλετε Όχι κονσερβοκούρτι Ευρώπα Ευρώπα Ινιανταϊσαρενιέγγε, Ινιανταϊσαρενιέγγε. ΜΑΤΣΙ ΑΜΕΝΚΕ σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο σπουδαίος Μάνος Λοΐζος Θα μπορούσες μήπως την Παρασκευή να βάλεις αυτό το υπέροχο τραγούδι ημέρα μέρα εκείνη δε, δε θα αργήσει» «Η μέρα πουλί» Ο καθένας σας βάλει σε αυτή τη μέρα αυτό που θέλει Θα χαθεί μέσα στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός Εγώ αυτό κρατάω όλα θα λάμψουν αλλιώς και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο καλός Η μέρα εκείνη δεν nya na todi serire na tode si sesa na nya na todi yes yes a pushato giro kala muki tora θα μας πει για το διπλό αμμονιαζόλ, θα το και αυτό Δεν ξέρω έχουνε ξεφύγει Έχουνε ξεφύγει και θυμάμαι και ένα με το πυράλι που το μπορούμε να το ακούσουμε την Παλουσκελή. Ναι, αμέ θα το βάλω Ναι ε, είναι η πίστονη σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που μπάζεται ιστορία στον και τελειά. Εγώ, εγώ Τι ονομάς σου δώσουμε Genny Μπότσι Εγώ φίλε ονομάζομαι Κώστα Δελός είμαι ο εισαγωγέας του πυράλ Α, τι κάνεις φίλε Κώστα; λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλεις αυτός πολεγί ρωμαγίνα με τα πυράλ ας πούμε και τα λοιπά, μαζί Γιατί αφού το έχεις τον αφεκτήριο, τι να κάνουμε τώρα φίλε εισαγωγή; Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλεις εκεί το Piral, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί, και πάντων, γιατί να γιατί δεν το κάνουμε βέβαια μας το εσύ; Να, χέστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού έτσι; Στον του πυράλ. Φίλε, κάνω... το Ποιο Ο εισαγωγιά του πυράλου. Θέλω να σου κάνω κονέ. Οισαγωγιά του πειράλ. Α δεν το ξέρει. Λοιπόν, λίγα με το πειρά για να μην έχουμε ήδη παραβαλα, εντάξει. Όπα φιλαράκου, δεν το πάσκαλά. Αφού λίγο να σου πω τα κατήρια. Θα σου τραβήξω τα, από... τα μαλλιά, τριχαρί χανα. Καλιάσμένοι. Καλα κανόνε, δεν μην κάνουν αποκάλια μου και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάει να κατουρίσουμε στον πυράλ σου. Συλακώ. Να κατουρίσουμε στον Τα κάνει όλα αυτά τους ωρέξεις <Τι> Θέλω να μου βάλεις του Μπέγοβιτ στο Πολιτσία Αραβιάτα Με την Ελέγκη Λουκά να λέει τα δικά τους μιώτους μπάτζους Εκεί πέρα που την κυνηγούσαν να την πάνε μέσα Και μετά στο τέλος έναν άλλο λαό που έχεις στο θύμα που όλους μας ενώνει και το φωνάζει δυνατά αυτό Ήρθε η αστυνομία να με το πιστεύεις Μου λέει ένας εκείς η γεγιάδερ και τη αστυνομία Και ήθελα να μη με συλλάβει Και με ακολουθούν σε ένα σωματοφύλακα σε πίτυρες Πολιτσία από το Αραβιάκα ο Διακέτει με δύο μηχανές να με συλλάβει Ιό, Ιό, μπροστά κάτι ντερέκια Έκα, Πέρα. Τα παραπολιτικά πείρα Ναι, ναι Ωραία. Για μια αφιέρωση για την Παρασκευή θα μπορούσα να ζητήσω Για ζητήστε Αν μπορούσε θα ήθελα να βάλει το Δεν ξέρω πως το λένε Αυτό με το Παλούρδος στο μετρό Για Θεσσαλονίκη Για την Αθήνα Οκ okay, έγινε Παρακαλώ ήδαρια. Μπρασόλα Γρηγόρη λέγω με το Ιμανύλ, είμαι συνάδελφο Μτατζή. Κοιτάξτε, θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε εγώ μόλι κατέβηκα από κοζάνει χθε, μετάθεση με του συνάδελφων των παλούρθο. <laughs> και είπα αμέσω φεύγεται για σύνταγμα για την πορεία. Κατεβήκαμε χθε στην πορεία και λέω προεστάμενο μπαίνετε μέσα μετρό. Πάμε μέσα. Ποια Μ... μετρό μέσα. Κιάκοζάνι συνάδελφοι, είμαι στο... τι <laughs> Συγνώμη δεν κατάλαβε. Ήρθα yeah. εγώ χθε από μετά όλα καλά και λέει ο προεστάμενο πάμε στην πορεία. Πήγαμε στην πορεία στο σύνταγμα και μετά λέει μπαίνουμε στο μετρό. Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρες εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό. Με το συνάδελφο των Παλούρδο, τον έχω εδώ δίπλα. Κυμαστε με την ασπίδα και το ψεκαστικό εδώ στο μετρό και ο κόσμος κοιτάει περίεργα. Πώ θα γυρίσουμε. Ωραία, θα το μετρό αρθείτε πάλι. Εγώ δεν έχω ασπίδα, στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε με την στο αεροδρόμιο με την πορεία, Με την πορεία, Ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη είχα πετάξει κάτι Καλανέ δεν κατάλαβα. Πάρε το μετρό κι Έχεις δει εγώ. Μετρό δεν έχω ξαναδεί στην κοζάνη. Δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πειράζει, πάρω. Δεν πειράζει. Έχει τρει γραμμές έχει κόκκινη, μπλε πράσινη. Ωραία, πάρε όποια θέλεις γραμμή, όλε θα να πάνε ναι. και πήρε στα χτέρνα και βέβαια έχει βίδια κονιά. Πια πρέπει να έρθω στην υπηρεσία να αναφερθώ, έχω ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία δει, στην κοζάνη, στην έχω μετάθεση, λέω, από την αρχή, δεν είναι δεν με Αν πάρω ένα ταξί, το πληρώνει υπηρεσία. Πάρε Πάμε και πήγαινε όπου θέλεις. Είναι 33 ευρώ Είσαι το ταξί, λέει. Παντού. Συνάδελφε, όσο περιμένω το ταξί, μήπως να πάω, βλέπω εδώ πέρα, έχει ένα κατάστημα οικεία, λέει. Οικεία. Στο εροδρός. Δεν Κάτι καρέκλες, λέει, καλές, να πάω να, να σκοτώσω την ώρα μου με το συνάδελφο ή να σκοτώσω κανένα <Το> <Το> Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευά Αν γίνεται Λέγε. Επειδή η μητέρα μου πράγματι ήταν απάνω στο Και έραβε κάλτες Για τα παλικάρια Το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος Για μένα, για το μένα γενικότερα Το Κομμουνιστικό Κόμμα Είχε μία τέτοια τάση. Χρησιμοποιούσε γυναίκες αντάρτισας, όμως στην πράξη τα κορίτσια που έπαιρναν στο βουνό τα χρησιμοποιούσαν για παράδειγμα για να πλέκουν κάλτσες κτλ. Αλλά... Στα πόδια της είχε πάντα το ντοφέκι γεμάτο και περίμενε πότε θα έρθει η βούλτευση να της κάνει περμανάς στα μαλλιά. Το μαλλί πως είναι? Σκατά! Και Νάτο. θέλω ε, να μου βάλεις το τραγούδι. Με το ντοφέκι μου στον νόμο, ξέρεις τι ποιο είναι αυτό και αφού σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων. Πολλούς χαιρετισμούς, το θύμιο το καλαμούκι και σε έχουμε καλή συνέχεια, ειναι πάντα γερός. Με το ντοφέκι μου στον ώμο σε πολλοί σκά τεριάς ἀνή γοδρόμο τὸν στρονοβά και πέρν ἐμρσεελός σελός σελός για τ ελάδα τὸ δίκο και τι λτεεριὸ στα κρόβουνό και στην γυλάδα πατα πολέμα με καρδια <Ρευσένα>, ἐ <τραβώς> Από πάνω μέχρι κάτω ντύθηκα, στρατιωτίνα, ελασίτησα με το κακί, και στο δίκοχο επάνω έγραφε Ελλάς και το όπλο μου στο χέρι. Μια λεφτική σημαία να κειματίζει από τον επάνω όρθο του στρατόνα. Το τρίτοράει παραδείγματο αντερσών. Χιλιά δώτα και τα σύνταγμα. Καναδιστεύω τη Άλλη πατάει το ίδιο λαγό. Αδέλια, έλλεινε και ελληνίδε στη λαμία και όλη τη περιοχή. Από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Έλας, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ζήτω ο κύριος Λαός μας. Ε,